Αερίσκη Στέφανο. Αερίσκη Στέφανο. Γεια σου, Κατερίνα, εδώ ναι. Και έχω να σας πω κάτι. Ναι. <Κι> Γεννήθηκα στο Μαρούσι το 1988. Ναι, καλά ξέ, Καλά, καλά Στέφανο. <Κι> παραδικαστικό κύκλο μαχτύψη χτύπησε του γονεί μου και του πήρε ό,τι είχαν και δεν είχαν. Καλά, καλά και Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Έχω ανθρώπινη ατζέντα με προτάσει που τι διαβάσατε πριν από μερικέ μέρε που άλλοι φοβούνται να τι πω. <σοχι> Διαφάνεια παντού. <σοχι> ναι, ναι, και Στέφανε. Τομέ σε υγεία, παιδεία, εργασία, δικαιοσύνη. Ακού και Στέφανε, κουτί είναι ευρύκοκοκο. Διαχωρισμό <Ριζόλια> κράτου-Εκκλησία. Δύο κουτιά, κύριε Στέφανε. Ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και βόλικο ζαμπόν. Και κατάργηση τη υποχρεωτική θητεία στο στρατό. Ακού <Ριζόλια> Στέφανε, βάλε έξι σοκολάτες από δύο για τον καθένα. Ναι, εκείνο του Γάλακτο. Προνόμια για λίγου και κλεκτού. Τέλο. Ναι, ναι, κύριε Στέφανε. Προνόμια για λίγους και εκλεκτούς. Τέλος. Ναι, βάλε πόλικο κρασί και 8 που καλυμπήρα. Πάμε μαζί. Θα το κάψουμε από ψήνιο Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Εδώ κύριο Στέφανό δεν τον χορτένο με τον κρύφαν. άλλου εμεί έχουμε δηλώσει από χθε που ξεκινήσαμε και όλη τη βδομάδα θα το ακούμε κάθε μέρα ότι στηρίζουμε ψηφίζουμε Στέφανο Κασελάκι για πρόεδρο του αριστερού κόμματο της χώρας Διότι όπω ακούσαμε, το ξαναθυμηθήκαμε προνόμια για λίγου και κλεκτσού τέλο. Βάζει τέλο, αν γίνει πρόεδρο, στα προνόμια των λίγων και των εκλεκτών. Θα είναι η πρώτη καπιταλιστική χώρα με τέτοιο αριστερό κόμμα και τέτοιο πρόεδρο, βέβαια, στο αριστερό κόμμα που θα βάλει τέλο στα προνόμια των λίγων και των εκλεκτών. Αυτό το λένε όλοι. Κανεί δεν το εφαρμόζει, το ακριβώ αντίθετο γίνεται. Δηλαδή, τα προνόμια των πολλών, που δεν είναι και εκλεκτοί, κόβονται, περικόπτονται συνεχώ, με κάθε αφορμή, με κάθε ευκαιρία. Τα δε προνόμια των λίγων και των εκλεκτών αυξάνονται. Με κάθε κυβέρνηση που έρχεται. Κάνει ό,τι μπορεί η κάθε μια κυβέρνηση και του δίνει όσα μπορεί. Τα τελευταία χρόνια δίνονται και παραπάνω από αυτά που μπορούμε, αλλά δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι, ενώ η μισή Ελλάδα είναι στη λάσπη. Θα παρακολουθήσουμε τον Μπέο Δήμαρχο σε λίγο. Αλλά να ξεκινήσουμε με τον Κασελάκη που είναι έτσι και με όλο αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλα αυτά κολλάνε. Είναι μια διαλεκτική σχέση Προέδρου-Υποψήφιου και Κόμματο. Τεριαστά απολύτως με τον Μελένε Στέφανο Μελένε Στέφανο Και έχω να σας πω κάτι Και λέγε λέγε Λέγε λέγε Ο Χριστιανός μπερδευτηκά Απ' τα πολλά Σου λέγε λέγε Χωρίς να θέλω Βλέφτηκά Μελένε Στέφανο Και έχω να σας πω κάτι Μελένε Γιάννη και στα αρχίδια μου Για μα δίνε γκάντες δεν βαγκάμπαν Με λένε πασοάου. Μέλέν στεέφα. Πάντα να στη χώρα, δε θα γλιτώσετε. θα σας βρούμε, θα λγοτωτείστες στη δικαιοσύνη. Ο Κικίλιας είναι αυτό δεν είναι ο Μελένε στέφανο, Είναι ο Κικίλιας ο οποίος ε, στρέφεται κατά των ε, κακοκαιριών Αυτό το είχε πει για τις φωτιέ. Και καλά αυτού που βάζουν τις φωτιέ, Ότι ήξερε ποιοι είναι και θα τους έβρισε και έναν έναν Αυτά τα νταϊλίκια που κάνουν ε, Όταν έχουμε κάτι πολύ μεγάλο και πολύ κακό στον τόπο ε, Εμείς το φέραμε τώρα στα σημερινά θα μπορούσε άνετα Να βγει και να πει για τον Δάνιελ Ή Daniel, ο Daniel, η καταιγίδα, η κακοκαιρία η Τωριν που έχει προκαλέσει φοβέρες καταστροφές στην ε, Θεσσαλία κυρίω στην Μαγνησία στο Βόλο ε, θα μπορούσε να βγει και να συλλάβει, να απειλήσει να ξεμπροστιάσει τη συγκεκριμένη κακοκαιρία Πριν πάμε στην κακοκαιρία του Βόλου να ακούσουμε λίγο το δήμαρχό του πριν πάμε εκεί θα ακούσουμε τον κύριο Βελόπουλο ο οποίος από το βήμα της Βουλής έκανε αποκαλύψεις για τα θέματα που όλοι φανταζόμαστε Πάμε και στο άλλο Όταν παίρνετε η <ΣΣΣ> Έτσι. Όταν perdete η Αγελάδα, φταίει. Yeah. Αλλά όταν perdete το allo δεν φταίει. Yeah. Αλλά όταν travanadur, το cuyurn puro. A φταίει. gumo yeah. yeah. Πάμε και στο άλλο. Όταν perdete η Αγελάδα. Yeah. Έτσι. Όμω ακριβώ έτσι, εδώ ο Βελόπουλο ο Κυριάκο μα έκανε μια αποκάλυψη με το δικό του τρόπο. Μα διαφώτησε για άλλη μια φορά. Έχει ντοκουμέντα πάντα. Έχει πρόσβαση στι πηγέ. Ακόμη και αν αυτέ είναι οι επιστολέ του Ισού, αυτέ τι έχει ο ίδιο. Τι πηγέ τι κατέχει ο ίδιο. Βλέπω ότι υπάρχει η απαγόρευση κυκλοφορία στο Βόλο κατά τι 11 το πρωί, το 112 που εκδόθηκε και βγήκε και πήγε στα κινητά των κατοίκων τη περιοχή. Ε, έλεγε απαγόρευση κυκλοφορίας γενικώς, να μην πηγαίνετε πουθενά Είχαν φύγει όμως όλοι οι εργαζόμενοι, είχαν πάει στις δουλειές τους από το πρωί. Αυτό θα είχε νόημα να γίνει κάποιες ώρες πριν. Το ίδιο ισχύει και για τις Ποράδες, για τη Σιάθο και τη Σκόπελο. Έχει απαγόρευση γενικής κυκλοφορίας, να μην βγει, να μην μετακινηθεί κανείς. Οι εικόνες που έρχονται, ε, τα έχω δει, μπορεί να τα δει και ο καθένα από το κινητό, Νέα Ιωνία, Βόλος, Ε, τσαγκαράδα πάνω στο πύλιο είναι επειδή είναι και κάμπο στην πεδιάδα κάτω. Είναι μια ατέλειωτη λίμνη. Έχει πάρει αυτοκίνητα, έχει συμπαρασύρει αυτοκίνητα, τα έχει πάει στη θάλασσα. Υπάρχει και νεκρό. Νομίζω δεν είναι στη φάση να καταμετρήσουν ακόμη οι πληγέ. Υπάρχει ένα βίντεο που σπάει μια γέφυρα. Ε, ε, βγήκε ένα αντιπεριφερειάρχη πριν και λέει τη με μεγαλύτερη καταστροφή που έχει γίνει τα τελευταία 30 ε, χρόνια στην περιοχή. Είναι σε εξέλιξη ακόμη, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Όμω σε όλα αυτά τα βίντεο που έρχονται από εκεί είναι και ένα βίντεο με τον δήμαρχο του Βόλου, τον Μπαίο, ο οποίο είναι με, μέσα στη, σε μια λίμνη, τέλειωτη λίμνη Μέχρι το γόνατο προφανώ σε κάποια γειτονιά του Βόλου, είναι επίπεδο και ο Βόλο, και μιλάει στου οδηγού αυτοκινήτων. Βρέχει εκείνη την ώρα και ξέρουμε όλοι ότι όταν βρέχει, ότι όταν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, δεν ακού ούτε το ραδιόφωνο, ούτε τον εαυτό σου, δεν ακού τίποτα, δεν έχει σημασία. Δεν μα ενδιαφέρει να προειδοποιήσει και να ενημερώσει του οδηγού που έτσι κι αλλιώ είναι στον δρόμο γιατί το 112 έστειλε ετεροχρονισμένα την οδηγία να μην κυκλοφορήσει κανεί. Του δίνει μια κατεύθυνση, θα τον ακούσουμε εδώ τον Δήμαρχο, που όμω δεν ακούει κανεί, αλλά έχει γίνει προφανώ για προεκλογικούς λόγου για να δείξει ότι κι αυτό τη αλαβουτάει μέσα στα νερά. Πού <Το> πάνε όλοι αυτοί. Είναι για τρέλα αυτό που συμβαίνει. Εκατό φορέ το είπαμε. Πού πάνε άνθρωποι. Είναι για τρέλα αυτό. που πάτε ρε Είναι για τρέλα που πάτε! Κοιτάξτε εδώ που είναι το νερό! Πού πάτε, πάτε όλοι Δεν ακούτε! Πού πάτε όλοι εσεί! Από χτέ σας λέμε! Να σπάσουν τα ποτάμια! Ξέρετε τι νερό έρχεται! Πηγαίνετε στα σπίτια σα! Πού πάτε! Στα σπίτια πηγαίνετε! Θα σπάσουν τα ποτάμια! Έρχεται πολύ νερό! Πολύ χρήσιμη παρέμβαση. Θα ήταν ακόμη πιο χρήσιμη αν τα προηγούμενα χρόνια είχε μεριμνήσει και αυτό και οι αρμόδιε υπηρεσίε για αντιπλημμυρικά, για κάποιε ασκήσει, για τέτοιε καταστάσει. Γιατί από ό,τι βλέπουμε, είναι πολύ σύνηθε το φαινόμενο των πλημμυρών φθινόπορο χειμώνα, κυρίω φθινόπορο των πυρκαγιών το καλοκαίρι. Είναι απροετοίμαστοι όλοι αυτοί οι φορεί. Λένε ότι κάνουν, καθαρίζουν, αποξηλώνουν εκεί κάποια χόρτα από εδώ και από εκεί, αλλά στην ουσία. Ε, δεν γίνεται κάτι σοβαρό και από ό,τι βλέπουμε υπάρχει αναγκαιότητα να αντιμετωπιστεί σοβαρά το θέμα που την πολιτεία δεν θα αντιμετωπιστεί σοβαρά γιατί δεν είναι σοβαρή πολιτεία είτε είναι μπέος δήμαρχο, είτε είναι ε, κυβέρνηση κυβερνήσεις αυτές που έχουν έρθει και διοικούν τη χώρα τα τελευταία χρόνια γι' αυτό το κομβικό θέμα που αφορά ζωέ όπως γίνονται ασκήσεις για το σεισμό και λίγο πολύ ξέρουμε, όλοι έχουμε συνηθίσει στα σχολεία τι γίνεται, τελικά πρέπει να γίνεται και για πλημμύρες και για φωτιές που είναι συχνότερες από τον σεισμό, ευτυχώς. Δυστυχώς είναι όλα αυτά, αλλά ευτυχώς τουλάχιστον που ε, μπορεί να γίνουν με μικρότερη, με μια συχνότητα πιο βατή, να μπορέσει να προετοιμαστείς, να μπορέσει κάτι να... Κάνεις. Αυτά για την εικόνα τη κατάσταση, γυρίζει ο Μπέος εκεί με ένα διάβροχο και στο κενό φωνάζει που πάτε ρε, που πάτε ρε Ο Φωτόπουλος το έλεγε, όχι ο βλονίτη, το έλεγε που πάμε ρε Εδώ ο Μπέος το λέει που πάτε ρε Να ξαναγυρίσουμε στον Κασελάκι γιατί είναι ευχάριστη νότα τη όλη ιστορία, ιστορίας Με αυτά που συμβαίνουν στον τόπο τελικά και είναι πάρα πολλά και συνεχόμενα Ο Κασελάκη λέει χαρακτηρίζει την υποψηφιότητά του η αστυνομία μου έδωσε τη συνοδεία των τριών ατόμων και το, και το αυτοκίνητο το οποίο δεν αποτέλαβα. Αυτά τα ζητήσατε εσείς ή ήταν πρωτοβουλία της ελληνικής αστυνομίας. Εγώ ζήτησα και... εγώ, εγώ ζήτησα εγώ ζήτησα, εγώ ζήτησα ε, να υπάρχει κάποια μέρημνα στο πρόσωπό μας λόγω των νομοφοβικών σχολείων και πολλών άλλων και πολύ απλά γιατί η υποψηφιότητά μου είναι αντισυστημική Αβάν τυποπολώ. Αριστόρσα, Και πολύ απλά γιατί η υποψηφιότητά μου είναι αντισυστημική Ναι, ναι και αλλά Στέχανε αλλάριστόρσα, Στηρίζουμε, Στηρίζουμε, ψηφίζουμε, Στέφανο Κασελάκη Ψηφίζουμε έναν εφοπλιστή για πρόεδρο του αριστερού κόμματο τη χώρα. Η υποψηφιότητά μου είναι αντισυστημική. Στέφανο Κασελάκη, το σύγχρονο πρόσωπο τη αριστερά. Βενσερέμο. Άσταλα, Βικτόρια Σέμπρε! Κασελάκι, κασελάκι, για τα σένα το Κασελα... <coughs> Αποσπάσματα από την καμπάνια που έχουμε ξεκινήσει από χτες. <coughs> Μπα και καταφέρουμε να παρέμβουμε στις εκλογικές διαδικασίες και να τον βγάλουμε πρώτο, γιατί λέει κάποιες δημοσκοπίσεις τον φέρνουν δεύτερο, με πρώτη την έφη. Προφανώ ο Κασελάκη θα κάνει τη διαφορά. Αυτό είναι πιο ΣΥΡΙΖΑ από όλου του άλλου, γιατί τι ακριβώ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, κανεί δεν ξέρει. Είναι τα πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ, τα πάντα είναι και ο Κασελάκη. Μπορεί ένα εφοπλιστή που έχει καταγγείλει όμω το κεφάλαιο γιατί το έχει δουλέψει από μέσα, μετά έγινε εφοπλιστή. Πρώτα το κατήγγειλε και μετά έγινε εφοπλιστή, πήρε δάνειο και πήρε δύο τάνκερ. Βλακεία όλοι άλλοι που παίρνετε κάτι σπίδια και σα τα παίρνουν κιόλα. Οπότε ταιριάζει απόλυτα Αντισυστημική η υποψηφιότητά του Ναι, γι' αυτό τον στηρίζουμε εμείς Μια που πήγαμε στα αντισυστημικά Ναι, είναι η υποψηφιότητα κασελά και αντισυστημική Πιο αντισυστημικός όμως από όλους αυτούς και από το ΣΥΡΙΖΑ Είναι ο ίδιος ο Πάνος Καμένος Ο οποίος είχε συνεργαστεί και στηρίξει την πρώτη φορά αριστερά Κυκλοφορεί ένα βίντεο από τις διακοπές του Πάνου Καμένου Είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. nie mamy nie się <κλάψε> με, μάνα, κλάψε με, μια νύχτα, με φεγγάρι... Όχι, αυτή είναι η Βλαχοπούλου. Ο προηγούμενο είναι ο Πάνο Καμένο, τον Συνόδημο Ακορντεόν, ήταν αυτό που ακούγαμε mm. τόσο ωραία, μελωδικά. Ε, τραγουδάει το πότε θα κάνει ξαστεριά και θέλει να κάνει μάνε δίχω γιου. Ο Πάνο Καμένο, όλα αυτά, πήρε κάτι από την αριστερά, γιατί έλεγε παλιά, αν θυμόσαστε, ότι θα μάθει το να λέξει ο Πάνο, να γράφει με το δεξί. Τελικά, ε, έγινε πιο αριστερό ο Πάνος Καμένος, αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό για τον τόπο, αλλά συνέβη, ακούσαμε εδώ να τραγουδάει και την Ξάστερ για να γυρίσουμε στον αντισυστημικό, γιατί ένας άλλος αντισυστημικός μέστος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Στέφανος Τζουμάκα, ο οποίος είναι και αυτός υποψήφιος. Και προχθές μίλησε, όπως και οι υπόλοιποι τέσσερι υποψήφοι στο διαρκέ συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όμως δεν ήταν ο Κασελάκης. Είδα ότι το Σάββατο, ενώ μείνατε και χειροκροτήσατε όλους τους συνυποψηφίους σας, φύγατε όταν μιλούσε ο κύριος Τζουμάκας. Δεν κάνω λάθος, ε, έτσι. Και, ε, ε, ξέρω, είδαμε και χαρακτηρισμούς βαρύς. Όλες αυτές τις, τις πολιτικές επιθέσεις και στέκω σε αυτές πρώτα. Ε, που λένε ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν ξέρει, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί. Πώς, πώς τι αντιμετωπίζετε, τι λέτε. Και όσον αφορά ε, στον κύριο Τζουμάκα, εγώ να σα πω την αλήθεια, είχα πάει για ένα, ε, για ένα διάλειμμα τουαλέτα εκείνη τη στιγμή. Αφρόζο μπλοκ, το νούμερο ένα όνομα, φέρνει την άνοιξη στην τουαλέτα σα. Και πολύ απλά κόλλησα έξω από τον κόσμο. Ανάσα. Μα μιλάει ο Τζουμάκα και βρίσκει εκείνη την ώρα να πα τουαλέτα, Δηλαδή στην έφυγα εξόλου κάθεσαι και παρακολουθεί με ενδιαφέρον. Στο Τζουμάκα μένει. Ο Τζουμάκα πρέπει να τον πληρώνουμε. Πρέπει να κάνει σοου. Δεν είναι για την πολιτική, ή είναι για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, όπω και πολύ σωστά είναι υποψήφιο και αυτό ταιριάζει απόλυτα. Αλλά βγαίνει να μιλήσει, ανεβαίνει πάνω και φεύγει, εκείνη την ώρα βρίσκει για να φύγει. Αυτό το, το θέλουμε πώ και πώ. Θα μπορούσαν τα ραδιόφωνα, κανάλια να του δώσουν εκπομπή, ωραία, μισάωρη, δεκάλεπτο καθημερινό, σατυρικό. Άνετα είναι συνάδελφό μα για τον Στέφαν Τζουμάκα, λέμε. Και άλλοι είναι, από ό,τι φαίνεται, αλλά ο Κασελάκη εκείνη την ώρα βρήκε να πάει στην τουαλέτα, βγαίνει σήμερα το πρωί τον Στον Sky, ναι, στο Sky και μίλησε για την μπουρδα. γιατί κοιτάξτε, πράγμα. στην Ελλάδα δεν πληρώνει κανένα φόρο για οποιοδήποτε μπουρδα πει. Εάν είχαμε μία φορολογία 1 ευρώ για κάθε μπουρδα, ο ελληνικό προπολογισμό θα ήταν ο ισχυρότερος προπολογισμό του Το κόσμου. Πάσο πολύ. Με <laughs> <laughs> αλήθεια σα λέω. Θα ακούσουμε τώρα ένα παράδειγμα. 2 ευρώ. Δύο μπουρδε που λέει τώρα Μπακογιάννη. Καλύτερος Λέκα, από ό,τι περιμένατε είναι Πολύ καλύτερος, ειλικρινά, πολύ καλύτερος Η ταχύτητα με την οποία παίρνει αποφάσεις mm. Αλλά και η γνώση του αντικειμένου την οποία έχει Εγώ έχω ζήσει τώρα υπουργού, Πρωθυπουργού, ό,τι θέλετε παιδιά σω, Με το μητσοτάκι <laughs> μεγάλο. Ό,τι θέλετε, θέλετε, <laughs> τα έχω ζήσει όλα Δεν έχω ζήσει αυτή τη γνώση του φακέλου και αυτή την ταχύτητα έντερ Δηλαδή συνδυάζει πράγματα ο Μιτσοτάκη τα οποία πολύ δύσκολα να τα βρει. Τυχαίο! Δεν νομίζω. Στην Ελλάδα δεν πληρώνει κανένα φόρο για οποιοδήποτε μπουρδαπή. Υπάρχει λοιπόν ο βλαξ που επιμένει στο λάθο του και ο έξυπνο ο οποίο το, το διορθώνει και το κάνει σωστό. Ε, εγώ πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία ο Μητσοτάκη ανοίξει τη δεύτερη. Τυχαίο! Δεν νομίζω. Δύο ευρώ. Μόλι εισπράξαμε δύο ευρώ από την τώρα Μπακογιάρη. Θα μπορούσαμε να εισπράξουμε πάρα πολλά. Είναι οι μπουρδε που λένε και οι δύο για τον αδερφό τη Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένα από τα θέματα των ημερών τον μηνών είναι η ακρίβεια στο σούπερ και ο ρυθμός που αυξάνονται οι τιμές. Αυτό είναι κοινή παραδοχή, Όποιο είναι γεωμένος και ζει ανθρώπινα, το καταλαβαίνει, μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ, βλέπει τις τιμές, συγκρίνει κάθε εβδομάδα. Ήρθε λοιπόν το ατράνταχτο επιχείρημα που θα το λέγαμε εμείς ή θα το έλεγε το Δελφινάριο, όμως τώρα το είπε ο κερίδη που είναι και υπουργός της κυβέρνηση. Διότι εμείς εδώ στην Ευρώπη μιλάμε για αυξημένες τιμές των τροφίμων Στην Αφρική μιλάμε δεν έχουμε ψωμί Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο Σε ευχαριστώ Παναγία. Εδώ πιεζόμαστε, εκεί δεν έχουν να φάνε devient. Στην Αφρική μιλάμε, δεν έχουμε ψωμί, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο Εδώ πιεζόμαστε, εκεί δεν έχουν να φάνε. Γι' αυτό μόκο, Μην μιλάει κανεί. εκεί δεν έχουν να φάνε, δεν μπορεί να πιεζόμαστε λίγο, αλλά έχουμε να φάμε. Άρα δεν μιλάμε. Είναι το ατράνταχτο επιχείρημα, κερίδις, είναι πολύ ωραίο ο κερίδις, βγαίνει κατά καιρούς και λέει ένα κινησμό τέτοιου τύπου, η μπουρδα, ένα ευρώ αυτό, αν και τόσο καλό που είναι πεντά ευρώ. Είναι η γέννηση. με πέντε μπουρδε κατευθείαν. Ωραίο επιχείρημα. Πάρα πολύ ωραίο επιχείρημα. Αυτό το είπε ο Κερδίδη, γιατί όλοι αυτοί λειτουργούν και ω λαγί. Θα γίνει και κυβερνητική πολιτική. Θα προβληθεί με σχετικά ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων. Θα τα δούμε σε εκπομπέ. Ότι να στην Αφρική δεν έχουν να φάνε. ώστε αυτομάτω, να στο πει ο να λε μέσα σου αυτό το κλασικό δόξα το Θεό. Εμεί εδώ έχουμε να φάμε για το Θεό, το δοξάζει όταν σώζεσαι από την καταστροφή του άλλου. Όταν δεν έχεις την καταστροφή του άλλου, έτσι έχει επικρατήσει και έτσι λειτουργεί αυτή η δόξα και η αναφορά προς τον Θεό. Είπαμε προς τον Θεό αναφορά. Ο κύριος Νατσιός είναι ο πρόεδρο της Νίκης ε, του κόμματος, ο οποίος ε, μας μιλάει για τα επιτεύγματα του Κόμματο στους δύο μήνες που είναι στη Βουλή. Θα το προσέξατε, θα το εντοπ, εντοπίσατε. Ο κοινοβουλευτικός μας έλεγχος δείχνει τα πρώτα του θετικά δείγματα. Ένα απλό παράδειγμα να αναφέρω. Η μασκοφορία, μασκοφορία για όλους, όπως και τα rapid για τους ανεμβολίες τους, καταργήθηκε με υπουργική απόφαση μία εβδομάδα μετά τις επίκαιρε ερωτήσεις του βουλευτή μας Πάτρα Σπύρου Τσιρώνη, οι οποίες έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση τον Υπουργό. Εξαιτία της ερώτηση που έκανε ο βουλευτής μας, Αποσύρθηκαν αυτές οι αδειότητες. Τα ράπιν τεστ δηλαδή και οι μάσκες. Ε, καταργήθηκαν επειδή ο Τάδε βουλευτή Πάτρας του κόμματος έκανε ερώτηση. Όχι επειδή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από το Φλεβάρι Μάρτι έχει κηρύξει τη λήξη της πανδημίας και ότι δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Ποιος είναι αυτός. Εδώ οι βουλευτέ της Νίκης έκαναν την ερώτηση στον Υπουργό, τρόμαξε ο υπουργό. Και, γιατί είναι και θεόσταλτη όλη αυτή, και ε, έκανε τα ράπινγκ να είναι, τα έβαλε στο παρελθόν μαζί με τις μάσκες και χειροκροτάνε οι από κάτω ότι καταφέραμε πολλά. Συνεχίζουμε. Στην πραγματική ζωή τώρα, ξεκινήσαμε εμεί χθε, εδώ την χειμερινή, μάλλον φθινοπορνή, χειμερινή και καλοκαιρινή σεζόν 2023-2024. Ξεκίνησαν και αρκετέ εκπομπέ. Τι άλλο ξεκίνησε σήμερα το πρωί έξω από τα φαντ, το πάμε απέναντι στους πληστηριασμούς. Λαού, λαός, κανένας, μόνος, Έχουμε έρθει εδώ σήμερα στην Ήτρο που ξεκινάμε την αγωνιστική χρονιά τώρα σήμερα 5 Σεπτέμβρη μέχρι τα Χριστούγεννα είναι πάνω από 15.000 πληστηριασμοί να γίνουν, άρα χρειάζεται μεγάλος αγώνας Αν προσθέσουμε και τι εξώσεις που ήδη έχουν που εξελίσσονται, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει ένα πανίσχυρο παλαϊκό μέτωπο, κάθε γη των Γιάννη και κάθε του αγώνα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την επίδεση που δεχόμαστε από τα φάσκα της κυβερνήσεις οι οποίε υπηρετούν αυτέ τι εταιρείε για να κερδοσκοπούν και να αρπάζουν τα σπίτια του λαού. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα με δύο πληστηριανού εδώ στην και μετά πάμε και στο Βάλιο. Δύο πληστηριανού ενός επαγγελματία και ενός εργαζόμενου από την Ηλιούπολη. Και θα μπούμε μέσα, θα διαπραγματευτούμε για να δούμε το καλύτερο δυνατό είναι να γίνουν επιστημονικά άμεσα. Θα επιδιώξουμε την αναστολή του και μετά να μπορέσουμε να φέρουμε ένα αποτέλεσμα ώστε να μπορέσουν να αρνηθούν το χρέο του και να πληρώσουμε βάσει τι ανάγκε του. Ξεκινάνε πολλά κάθε Σεπτέμβριο. Ένα από αυτά είναι λοιπόν σήμερα και υπάρχει πλήθο όπω ακούσατε μέχρι τα Χριστούγεννα. 15.000 τι να πρωτοσώσει, τι να πρωτοπρολάβει. Εξαρτάται βέβαια. Και από τον κόσμο είναι το πάμε καλό είναι το πάμε Αλλά αν δεν πλαισιωθεί, στηριχθεί, συμπληρωθεί Και αν δεν εξαπλωθεί όλο αυτό το κύμα υπεράσπισης Δεν θα σωθεί τίποτα απολύτως Ο λαός θα σώζει, καλή είναι η οργάνωση, απαραίτητη Χωρίς αυτή δεν γίνεται τίποτα Αλλά αν δεν πλαισιώνεται και από τους υπόλοιπους Αυτούς που τους αφορά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα Μίλησε εδώ ο άνθρωπος του πάμε για την αγωνιστική χρονιά που ξεκινάει αγωνιστική χρονιά που ξεκινάει χωρίς τον πάνω Καμένο να συνεχίζει το πότε θα κάνει ξαστεριά δεν υπάρχει να κάμω και, να κάμω και, di Stefan. Stefano ho na sas pocate di Stefan. Ah, A di di Με yeah, λένε Στέφανο και έχω να σας πω κάτι Στέφανε, σε αυτούς τους αγώνες Μας έκανες όλους να κοιτάξουμε ψηλά Και είσαι ψηλά και γδάτευε Τράπνα ρέγω, Εδώ η Ελληνοφρένια, όπω κάθε μέρα. Με τον Στέφανο και του υπόλοιπου στον Μπέο και τα άλλα καλά παιδιά. 2,110,80-8,80 το τηλέφωνο επικοινωνία. Πάμε να ακούσουμε. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο, ήρθε και αυτό σήμερα. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο λαού, κολλάνε και οι πρώτε διαφημίσει. Καλημέρα, τον πιο όμορφο. Καλημέρα στην πετσολίδα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, τι μου κάνει. Καλά. Πήρα να σε ρωτήσω. Ρώτα. Επειδή μείωξε κανόλο. Ποιο είναι ανθρώπου στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν θα να ρίξουμε. Κασελάκι, παιδί μου, στηρίζουμε, ψηφίζουμε Στέφανο Κασελάκι. Από το Μαϊάμι στην Κουμουνδού, για παρούκα δρόμο! Γιατί κασελάκι, επειδή είναι και ωραίο του Όχι, κασελάκι για λόγου Τι Την Για την εκπομπή θα το κάνει. Δεν το κάνει το ΣΥΡΙΖΑ. Μαγωνίζα δεν γούσα την αξιόλου. Εγώ γούσατε την αξιόλου. Όμω η Αξιόγλου. Τσόγλου, δεν έχει να δώσει τώρα σε εμά. Να μην τώρα και ο δεν έχει. Κασελάκι. Εγώ για επαγγελματικού λόγου. Δηλαδή θα γαφτώ ο ΣΥΡΙΖΑ να ψεφίσω. Κασελάκι, κασελάκι, ό,τι μου πει. Θα, θα πάει, το, το κάνει θα... το... για την ελληνοφρένεια. Δεν από... το κάνει για άλλο λόγο. Εντάξει, Εγώ δύσκολο από εδώ, αλλά θα το κάνω για σένα, αγάπη μου. Λέγεται. Λέγεται. Λέγεται. Καλώ όρισε. Ένα μωρή δευτεράτζα. Τι κάνει. Πού είσαι, Β. Εδώ είμαι. Β, δηλαδή το λέω με την έννοια ότι Β σημαίνει η ζωή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ζωή. Όχι κάτι άλλο. Λα β. Εμπέλα που λέμε. Μ' αρέσει που ξέρεις και η Ιταλικά Το παλεύω Πότε θα κάνεις κανένα παράσταση Είχα μπλέξει κάτι μαφίες Τι θες Παράσταση Πότε θα κάνεις Παράσταση θα κάνω 5 Οκτώβρη στο Θέατρο Άλσος 5 Οκτώβρη Δεν πιστεύω να βάλεις σε 120 ευρώ όπως βάζουν κάτι άλλες Είσοδο Ναι Όχι καλέ Ποιο βάζει 120 ε, Εντάξει αυτοί που έχουν το καλοκαίρι δεν πήρε σχεδόν Τι είμαι παιδί μου η Αναβίση είμαι Τις τσούλες, τις Καλύτερη ήσαι. Τι με πέρασε. Εγώ είμαι φυσικό σε όλα μου. Φυσικό. Εγώ φυσική είμαι. Αν δεν σε βολεύει το άλσο, 20 του μηνό Σεπτεμβρίου, Λαμία, 21 Θεσσαλονίκη. Που να τρέχω στη Λαμία, αγκάλι μου. Ε τότε άλσο, αγάπη μου, άλσο. Άρσο, πέντε. <Το> Ακόμα δεν ήρθε και τάριξε τα τηλεφωνικά κέντρα, Διάολε. Μούπες λίγο, ναι. Εντάξει, θα σε στο σηκώσω. Μπορεί. Αμέστε. Η φορή είναι ότι θα αναμένονται μπροστά από τη θάλασσα και τι παραλίε. Τώρα η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, τα ξέρει αυτά. Ε, ναι, ναι, όπω γύπει ο Χατζηράκη, αυτή ήταν θαλασσινή για του ναύτε που περνούσαν έτσι. Αυτό. Να σου πω, ρε, ο Κασελάκη που έχει κάνει αυτό το σποτάκι τώρα. Κασελάκη <Το> για τα σένα, Το πεισά. Ναι, το θέμα είναι, λέει, πήρα δάνειο με προσωπική εγγύηση. Πήρα δάνειο με προσωπική εγγύηση και chonia meta ketafra na bo z tym Η αλήθεια είναι ότι έχω πάει και εγώ στην τράπεζα από τότε και του είπα: Θέλω δάνειο. Τι εγγυάσαι, ε, προσωπική λέω είναι η εγγύηση. Μπράβο, έτσι. Και γελάσανε είναι. και τα ATM. Υπάρχουν αυτά τα ATM ακόμα. Δηλαδή αυτό ο Κασελάκη στην ουσία τι μα λέει: Ότι είναι ένα καλύτερο Μιτσοτάκη. Μιτσοτάκη όμω, αυτή η κατηγορία. Αλλά καλύτερο. Ναι, αφού είπε: Του και στα διαγωνίσματα. Θέλετε να βάλετε απέναντι στο κληρονόμο Μιτσοτάκη ένα άτομο που έχει κερδίσει σε μαθηματικού διαγωνισμού και πτυχία. Μπράβο! Τέλος. Το είπε το παιδί. Δηλαδή εμείς αν κλαίδι, ψάχναμε κάτι, τι ψάχναμε? Ένα μητσοτάκι, αλλά σε καλύτερη version ας πούμε. Αυτό, η version μας κάλασε. Δηλαδή και ήταν το iOS 15 και εμείς θέλαμε το 16,3. Όχι, όχι. Έχει έρθει η ώρα πλέον που ο Άδωνης έχει γίνει προφήτης. Δηλαδή πού θα πάμε, θα γίνουμε υπεράριστοι. Πού να το πάμε. Υπερπρώτη, δεν γίνεται. Νάτος, νάτος ήρθε. Νάτος, ναι όχι εγώ συμφωνώ. Νάτο <laughs> Αργείς, αργείς λίγο, αλλά και, άλλο, αντρεύει, εβίς, και θεριεύει. Και καμακώνει το θεριό με το καμακιτή. Τώρα, τι μου ανοίγει, τώρα, δεν είχα σκόπο να ρίξω το τραγούδι. Το μπροστά. Σου πιέχε για την παράσταση πάλι, πάλι. Άντε, Να, Εδώ παραπολιτικά είμαστε. Να ξαναπούμε το τηλέφωνο: 2.110.88.80. Με πολύ μεγάλη χαρά. Βρεγμένο. Σα περιμένει. Περιμένει και τι βροχέ. Δεν είναι σαν τον Πέο κυκλοφορεί στον δρόμο και λέει Πατέρα, ενώ έχουν βγει όλοι έξω. Αλλά κάνει ότι μπορεί και αυτό. Ω μήνυμα εδώ από τη Λίνα, πάνω από, την... από τον ομόδραμο, από τη χωριστή. Σήμερα η εγγονή μου Στέλλα έχει γενέθλια και κάθε χρόνο, το θυμάμαι, στέλνουμε ευχέ μέσω τη εκπομπή. Είναι στη Φιλιππούπουλη. Έχει εξεταστική. Χρόνια πολλά. Καλή επιτυχία στι εξετάσει σου. Λέει η γιαγιά προς την εγγονή και από μας χρόνια πολλά, να είστε όλοι καλά, υγεία να έχουμε και τα λοιπά και τα λοιπά διάθεση έτσι καλή, μαχητική για να μπορέσουμε να στεκόμαστε καλύτερα, πιο όρθιοι όσο γίνεται. Είναι ο μοναχός φώτιος. Ο μοναχός φώτιος είναι ένας μοναχός, δεν ξέρω που είναι μάλλον πουθενά, φοράει ένα... Ράσο, ένα στο κεφάλι αντίστοιχο με ένα κόκκινο σταυρό και βγαίνει στα κανάλια και λέει για τις ταυτότητες. Βγήκε λοιπόν στην πρωινή εκπομπή του Μέγκαμ και είναι και ο συνάδελφος ο στο άλλο παράθυρο ψιλοαρπάζεται με τον δημοσιογράφο αλλά βγάζει και άλλα έτσι ωραία θέματα. Η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι θέλουν τι, να επιβληθούν. Αφού από Θέλουν αυτό, να επιβάλλουν ένα, μια ψηφιακή διακυβέρνηση. Ξέρετε λοιπόν, τι είναι η ψηφιακή διακυβέρνηση. Ξέρετε, έχετε κάποια άποψη επιστημονική. Ο ίδιο άγνωστο. Η ιδιότητά σα γνωρίζει. εσείς με τι ιδιότητα μιλείτε. Βεβαίως Εγώ είμαι δημοσιογράφο. Άστε να για να προχωρήσουμε να. Αφήστε να μιλήσουμε να κάνουμε διάλογο. Δεν υπάρχει πια παντό. Ζητάτε διάλογο τώρα. Απαντήστε αυτό και να ολοκληρώσουμε. Ναι, ζητάμε διάλογο. Τι να κάνουμε. Θε να, να επιβληθώ, να, να, να πω αυτά που θέλω, τα λέω και δεν σα αφήνω να μιλήσει. Πρέπει να εκτιμήσετε, μοναχή Φωτή. Πρέπει να εκτιμήσετε. Ότι μα, σας... δε, μα δεν εκτιμείτε κι εσεί όλο. Πρέπει να κάνετε μισό... υπακοή, ότι... διότι απέναντί σα έχετε, έναν ορθόδοξο, μοναχό, έχετε έναν ορθόδοξο μοναχό που εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό. Κάνετε λάθο. εσείς, εσείς αυτό αποκαλείστε. Εσύ αυτό αποκαλείστε έτσι. Και πρέπει να εκτιμήσετε. Ο ίδιο αυτό αποκαλούμε. Κάνει μεγάλο λάθο. Όταν εκπροσωπείτε τον ελληνικό λαό, Λέτε. Εγώ σας Βεβαίως λέω κάτι. και τον εκπροσωπώ τον ελληνικό όμως. λαό Αν δεν εκπροσωπεί ο μοναχός Φώτιος Όχι Φώτιος Φώτιος Τον ελληνικό λαό τον εκπροσωπεί Και έρχονται τώρα εικόνες βλέπω από το Βόλο Με βάρκες σώζουν τον κόσμο Είναι ένα φουσκωτό Είναι κάποιοι μέσα εκεί ε, Αναποδογυρισμένοι κάδοι Αυτοκίνητα όλα μαζί Και σώζουν κόσμο με το φουσκωτό Ο Μπέος λείπει Ε, από εκεί να λέει: Που πατέρε, που πατέρε και σε αυτού, αλλά βγήκαν τα φουσκώτα όχι στη θάλασσα του Βόλου, μέσα στην πόλη, στου δρόμου, στο οδόστρωμα, το οποίο δεν φαίνεται βέβαια, έχει μισό μέτρο νερό, μπορεί και παραπάνω. Ποια είναι η λύση σε όλα αυτά, μα την είπε ένα επιστήμονα, δημοσιολόγο, είναι ο κύριο Ανδρέας Ντριμνιώτη, παλιά ήταν και στην Singular Logic, την εταιρεία που έκανε τι εκλογέ. Τα τελευταία χρόνια είναι στην καθημερινία, έκανε μια πολύ ρεαλιστική πρόταση για τι πλημμύρε, για τι φωτιέ. Επειδή το έχω μελετήσει αρκετά αυτό το θέμα και θα δείξω ότι την... τι προσεχεί εβδομάδε έχω ένα κείμενο, σε κανένα μέρο οι, με... οι... οι μεγάλε μεγαπησκα... μεγαπησκα... φωτιέ δεν σβήνουν. Θα σβήσουν όταν, έχουν... όταν δεν βρουν άλλο να κάψουν. Μάλιστα. Λοιπόν, και η ριζοσπαστική ιδέα Μάλιστα. την Μάλιστα. οποία Μάλιστα. την εφαρμόζουν πλέον οι Αμερικάνοι Μάλιστα. είναι να καέσαι προληπτικά το δάσο το χειμώνα. Mm -hmm. να, το σώστε, να κάνεις τη δουλειά του χειμώνα το μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν αυτό το κάνανε οι Ινδιάνοι παλιά Και το κάνανε και οι Αβορίγινες Στην, στην Αυστραλία. Κλείνουμε εδώ <Τι <Τι> Κλείνουμε εδώ Τώρα αρχίζει το ωραίο Λέει μάλιστα του λέει ο Δημήτρης Οικονόμου Δεν ξέρω πως το κάνουν, πώς το οι Αβορίγινες Πως το κάνανε οι Ινδιάνοι Πως το κάνουν οι Αμερικάνοι Εμεί το χειμώνα πνιγόμαστε, δεν γίνεται να κεγόμαστε κιόλα, δεν φτάνουμε, δεν επαρκούν οι δυνάμει. Ένα-ένα. Το, το, το θανατικό να έρχεται ένα-ένα. Η καταστροφή να είναι μία-μία. Δεν γίνεται πέντε καταστροφέ ταυτόχρονα, τι θα πρωτοκάνουμε. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια ωραία πρόταση ενδιαφέρουσα να τη δούμε. Πάμε να κάψουμε την πίνιδο, τη δαδιά την κάψαμε κατά καλό καιρό, λάθο, σύμφωνα με τον κύριο Δρυμιώτη. Έχουμε πολλά βουνά, πολλού και να αποτελειώσουμε και αυτή την πάρνηθα, η οποία είναι μπελά κάθε καλοκαίρι και η πεντέλη και ό,τι έχει μείνει, κατηφούντε δάσους, στον Ιμητό πάνω από την Κεσαριανή και εσείς Νέα Μάκρη λοιπόν, εκεί που κάνουμε αναδασώσεις θα κάνουμε πυρπολίσει. όλοι μαζί μπορούμε να κάψουμε τα βουνά για να μην τα έχουμε το καλοκαίρι θα έχουμε τα πιο ξένια στα καλοκαίρια ever, θα έχουμε μόνο τη ζέστη και τα τζιτζίκια και τα κουνούπια θα έχουμε και τη φωτιά ωραίες ιδέες στο δημόσιο λόγο μην τι απορρίψουμε, να τις συζητήσουμε Καλώ ήρθα! Ομορφάντρα μου, λουλού μου! Αγάπη μπέτα μου! Ελιναρά μου! Αγάπη μου, εσύ! Πότε θα σου αλλάξω τα φώτα, ή θα μου τα αλλάξω εσύ, Εσύ ηλεκτρολόγο? Ο ηλεκτρολόγο σήμερα! Άμα Τι είσαι ηλεκτρολόγο, παιδιά, παιδιά, παιδιά, τα φώτα μόνο ηλεκτρολόγοι θα ανταλλάσσουν. Α, όλα κιόλα. Όλα κιόλα. Τι έγινε, πώ θα περάσαμε. Ωραία, Πο καλά, πω, πω, δεν πω, πω, δε έχω παράπονο. Τι σοκολά, χρώμα είναι αυτά μερικά βιβλία. Τσαρέσει? Χωρί να, να... να με φωνάζει, Μόκα Μοκα. ή Μοκατσίνο, μοκατσίνο. Μο... θα σε πιω στο ποτήρι, Μοκατσίνο. Μο... Μου. Θα σε σε χαμήλο για να χωράω, εντάξει, <laughs> κάτι έχω δει. Έτρωγα κάτι, είδε που έλεγα, εγώ τα έλεγα, παιδιά. Βαζολίνη, το έχω. Το είχα πει πριν φύγει. Είδε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Πάμε για φοβερά να είναι, καλά. Να, χαρό... να είναι καλά, δεν μα έχουν αφήσει παραπονεμένου χαίρονται και αυτοί που να είναι καλά που μας την έφεραν ε βέβαια να χαρώ εγώ αυτό το 40% να μαλακές μου 41%, 41%, 41%. αχ τι γνώμη 41% καλά περάσαντε ρε δεν μπορώ να πω είναι προσωπικά δεδομένα έχω υπογράψει GDPR Q+, κάτι τέτοιο ε, θα έρθω να σε δω στο φεστιβάλ Φέτο. οπότε θα είστε γιατί ξέρουμε πολύ καλό τι θα είστε δεν θα είμαι στο φεστιβάλ φέτος δεν θα είστε Όχι. Γιατί? Γιατί? γιατί δεν με κάλεσαν, τι γιατί καλά, ας μαλακές, θα σε καλέσουν δεν υπάρχει πε Τέλος, λοιπόν, yeah. 5 Οκτώβρη στο θέατρο Άλσος Αλήθεια ναι. Κλείνουμε από τώρα δηλαδή, ερχόμαστε Ναι με, Τέλεια. θα ανακοινώσω έγινε. προπόληση τις επόμενες μέρες Έγινε αποστολή μου έγινε, yeah. έγινε. Yeah. Καλώς ήρθατε παιδιά, φιλιά πολλά Καλώς ήρθε το δινάριο Προφητικά <laughs> τα λέω <laughs> Θα έρθει η ζωή και θα με παληθεύσει Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, Καλησπέρα. Τι έγινε, έκλεισε το GPL. Έκλεισα το GPL, ναι. Πού το ξέρει ότι έκλεισα το GPL, Όλα τα ξέρω. Α, καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Ή, να ξέρετε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που επισέψατε. Καλό αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να παίρνετε άδεια το, Σεπτέμβρι. το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβρη ή τα περμάδια. Και το Σεπτέμβρη, συμφωνώ. Ναι, να παίρνετε και τον Αύγουστο, αλλά ελάτε καμιά φορά και τον Αύγουστο, εσύ, αφού γίνετε τη Ε, με συγχωρείτε. Γίνεται χαμό που το λέμε. Ωραία. Εγώ κατάγο ότι να παίρνουμε και το Σεπτέμβρη. Να παίρνετε και το Σεπτέμβρη. Εγώ παίρνω και το Σεπτέμβρη. Είμαι σε άδεια ακόμα τώρα εδώ. Δεν μπορεί να φανταστεί. Πού είστε. Βασικά είμαι σε άδεια γιατί δεν θέλω. Δεν... Να είμαι σε άδεια. Καλά, κατάλαβα. Να κατά ρωτήσω κάτι. Λαμόγια. Ναι. ναι. Όχι, ρε, <laughs> ε, όχι, κυρία Αποστολή. Με συγχωρείτε. Α, <laughs> δεν είμαι σε άδεια. Δεν είμαι να ρωτήσω κάτι. Πήγατε βορειοαδία. Είναι το μέρο που όλο Κόσμο έχει περάσει τι καλύτερε διακοπέ του. Που το ξέρετε. Πριν τι φωτιές. Ε, γιατί έχω πάει πάρα πολλές φορές. Να, καλησπέρα. Έχει πάει σε μια γιαγιά γι' αυτό. Έχει βρει τον νερό σου το πέρα στην τρίτη ηλικία. Κατάλαβα. Τρίτη ηλικία, Την άλλη φορά που σου είπα ότι είμαι ο πατέρα σου, δεν μου είπε ότι είμαι τρίτη ηλικία. Τέλος πάντων, εντάξει. Ε, είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψατε. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω. Να ε, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ Αγάπη μου γλυκιά, όταν έχει φάει το μητσοτάκι στα μούτρα όλο το καλοκαίρι, έχει καεί μισή Ελλάδα, κάποιοι περιμέναν τις 3 του Σεπτέμβρη, για άλλους λόγους δικούς τους, άλλοι τις 4. Ναι, ναι. Έχουμε φάει το μητσοτάκι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα το φάτε μερικά ακόμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Ναι, παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Γεια σα. Υπάρχει το μαγκαζίνο σα, τηλεφωνώ από τον αντέρανο τη Ελλάδα. Σήμερα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν έχετε κάποια στάση. Έχουμε κάποιε στάσει, γενικώ. Αλλά δεν νομίζω ότι σα αφορούν οι στάσει που κάνουμε εμεί εδώ. Δεν ξέρω αν ε, αυτό σα σοκάρει. Αλλά κάποιε στάσει κάνουμε που δεν είναι συνηθισμένε. Από το Ιερεποστολικό έχουμε φύγει χρόνια, φαντάσου. <laughs> Δηλαδή είμαστε μετά το 69 Κάθε μέρα σε ακούω και σε βγάζω βρεάτη Μέχεις όλα τα λεφτά Κάθε μέρα με ακούς τώρα θα με ακούσω το 69 και μετά <laughs> Έχουμε φύγει ψιλιο παραπέρα από το 69 τώρα <laughs> Κάνουμε το ακουστικά του αυτό που με έτσι Το ακουστικά του Να είσαι καλά Και εσύ Και αν ψάχνουμε για ελληνοφρενικές καταστάσει Στο νοσοκομείο μετάξα. Εδώ στον Πειραιά, η Εργαζόμενη, ο Συλλόγο Εργαζομένων έβγαλε μια ανακοίνωση, περιγράφει αυτά που περίπου ξέρουμε για τα νοσοκομεία, αλλά μπαίνει και λίγο πιο ε, σε θέματα που αφορούν το ίδιο το νοσοκομείο. Γιατί δεν έχει λεφτά το φαρμακείο, έχει ένα πεντοχίλια ρολόι μέσα στο λογαριασμό και δεν φτάνουν τα λεφτά. Αναβλήθηκαν μάλιστα και κάποιε χημειοθεραπείε. Θα ακούσουμε την γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων, την κυρία Ελπίδα Παπαδοπούλου. Αν δεν δοθούν χρήματα άμεσα για τα φάρμακα, τι στόκ φαρμάκων έχετε αυτή κοιτάξτε, τη στιγμή στο φαρμακευτικό. Κοιτάξτε, ήδη αναφέραμε και στην ανακοίνωση, είπε και η πρόεδρο, ρωτήσαμε πριν λίγο το φαρμακοποιό μα πέντε χιλιάρικα μένου όταν ο προπολογισμό ενό φαρμακείου φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια το μήνα. Πριν από λίγο που ρωτήσαμε το φαρμακοπείο ήδη μια χημιοθεραπεία αναβλήθηκε, γιατί mm. δεν μπορούσε να πάρθει το φάρμακο το οποίο χρειαζόταν. Επομένω, το στόκ Είναι ουσιαστικά για, για αυτή την εβδομάδα, για λίγε μέρε. Αυτό μου το είπε ο φαρμακοποιό, ότι υπ, υπάρχει άνθρωπο που έπρεπε να κάνει χημιοθεραπεία και δεν την έκανε γιατί δεν υπήρχε το φάρμακο και δεν μπορούσε να αγοράστε κιόλα. Ειλικρινά αισθανόμαστε σαν ζητιάνοι, γιατί δεν είναι δυνατό να πηγαίνει κάθε τρει και λίγο και να λε ότι ξέρει θα μου τελειώσει την επόμενη εβδομάδα για το κρέα, για το κοτόπουλο. Μπορεί να μου βάλει κάποια χρήματα να συνεχίσω. Ιδαλλιώ, από και πέρα, το πρόγραμμα, το διατροφικό ενό θα πρέπει να αλλάζει συνεχώ. Ελλάδα 2.0 Λέγεται όλο αυτό Μια χαρά Λοιπόν φτάσαμε στο τέλος ε, Αμέσως μετά τώρα έχουμε το τρίτο μέρος του λαού Διαφημίσεις αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο Γεια σας Δάσκαλε. Έλα. Ο Οστάθηκα από την πάτρημένε. Έλα στάθη. Καλώ ορίσατε. Μαθητού μου είσαι, μαθητού. Από εδώ και πέρα θα σε φωνάζω δάσκαλο. Γιατί, Γιατί τέτοιε διακοπέ, μόνο οι δάσκαλοι κάνουμε. Δάσκαλο θα με λε. Θέλει. Θέλω, μόνο δρόμο. Δάσκαλο θα με λε. Ναι, τέτοιε διακοπέ χρυστού για να πάκε δύο με τρει πώ έκατε. Ο δασκαλάκο ήταν λεβεντιά. Εγώ δηλαδή. Να σου πω, εκεί τα μέρη σου γλίττωσε τι φωτιέ, ε. Τι γίνεται στα μερική έβγα. Τι έβγα. Γλίτσε λίγο αί... η βόρεια. Γιατί επιμέσει και κάτω, δεν γλείτωσε. Ναι, εντάξει, λίγο, μιλάμε για τη βόρεια Όλα τα, τα μέρη, δεν κατάλαβα, το νησί είναι ένα. Παράσατε καλά? Δεν μπορώ να πω. Γιατί? Ε, είχα έννοια εσένα. Τους μαθητές μου. Πότε θα επιστρέψουν τους μαθητές. Να, όρσε. Τέλος, θα σε φωνάζω δάσκαλο. Εντάξει, μικρούλι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. καλώ ορίσατε. Καλό χειμώνα, δεν ευχαριστούμε καλά στο φθινόπορο, εύχομαι. Καλησπέρα, Ελλάδα! Καλησπέρα! Ευχαριστούμε Ελλάδα. Χαίρετε. Γεια σα. Απόστολε, Ναι. Θανάσης από πάτρα, χαίρομαι που σας ακούω. Γεια σου, Θανάση. Αν και συμπαθώ λίγο παραπάνω το θύμιο, δεν πειράζει. Τέτοιου μαλακά Μη Μην φανταστεί πολύ παραπάνω, 300 γραμμάρια. Αλλά είναι αδυναμίες Γι' αυτό είπα εγώ ότι σε μαλακά λίγα γραμμάρια. Τι να κάνουμε, Αποστολή τώρα Εντάξει, δε... να... συμπάθειε είναι αυτέ, συμπάθειε. Και αντιπάθειε από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω να σα ευχηθώ καθόλου καλοκαίρι. Μόνο υγεία, τίποτα άλλο. Και να σα ακούμε πάλι από το Σεπτέβρι. Είναι κούκλο Μωρή, αλλά τα έχει μαζί μου. Τον έχει γκόμενα, το κατάλαβε Μωρή. Για ποιον λέμε. Έτσι από εδώ πέρα μας παίρνετε του γκόμενου. Για μένα λε. Αυτή την ακροάτρια που έβγαλε τελευταία τη. Αν στο... του είμαι. λαού. Όλα αυτά που λες είναι ισχύ. Τα έχουμε με τον Αποστόλη. Εντάξει, του αρέσουν τη Γέρη. Ναι, Γερογκάμια κα... λεγόμενο. Άλλο. Αλό. Γυριστάτε. Γυρισάμε. Βρέγα παιδί. Οπα. Προσπαθώ να σε πάρω ξέρει από πότε. Από πότε? Γίνεται το ατύχημα στο πέραμα. Το εργατικό. Ναι. Σαν ε, θύμα εργατικού ατυχήματο. Προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο παπάρια. Ξέρει, εγώ σε παίρνω την ώρα τη διαφημίσει. Προσπαθώ να σε πάρω να σου πω την εμπειρία μου για το εργατικό. Ότι πεθαίνει γυναίκα στην καρότητα στο κινήτου. Παθένει και ο πελίτσα να πούμε. Α μην το ψάχνει. Δεν μου Δεν τελειώνω το πιο πέθανε από τότε. Ναι, ρε, αυτό σου λέω. Να προσπαθώ να από πότε προσπαθούσαν να σε πάρω τηλέφωνο. Και δεν μου το σήκωσε μία φορά να πούμε. Τέλο για... πάντων, Καλά είσαι πρέζα, Μαλάκα. Είχα βρει έναν στην κεφαλονιά ναι. που έπαιζε τι παναλήψεις δύο ή και έπρεπε να πάω σε συγκεκριμένο σημείο. Και τον ακούω, να αποδέρε, και τρέλα, δεν υπάρχει. Και πήγε. το τώρα που θυμήθηκα. Στην παράσταση στο Vox που είχε έρθει, μετά λάκησες. Δεν ήρθε να μιλήσει, Ναι, ρε, Μαλάκα, είπαμε Όχι ρε το μωρό μου, δεν στραβώ. Όλοι, το μωρό μου, ρε βαλά. Αφού σα αγαπάει και περιμένει αυτό μου λέγει. Πάρτε τον τηλέφωνο να δει ποτέ έχει παράσταση. Έχουμε κάτι στο αυτό να το κάνουμε. Πώ το λένε. Έχουμε 5 Οκτώβρη Θέατρο Άλσος 5 Οκτώβρη Θέατρο Άλσος Αποστόλης Μπαρμαγιάννη. Ωρε που. Ξαμπλέ που είχετε να φάτε. Έτσι. Το πετυχαίνει κάπου α... εκεί κοντά. Εντάξει δεν είναι αυτό ο τίτλο, αλλά δεν πειράζει. Τώρα το πρόβλημα ξέρει και ο είναι βαλά. Κακό φεύγουμε μεθαύριο πώ θα σε ακούω πάνω στο βουνό να σου γι Έλα, ας πιένα, για κι ένα μωράκι. Όπα. Έλα, μωράκι μου. Το στόμα, ναι, κάποι το ναι. Αλλό, αποστολή. ποια είσαι εσύ. Είναι η κόρη του μωρού μου, ρε. Α, η κόρη. Μην πεις μπαλακτία. Η κόρη καραβοκύρη που λέμε. Κόρη καραβοκύρη. Korwikopenia, kormiki parysenio, liga sa liga na Cory, kala po σου takie. Cześć, młodaki, cześć, młodaki, wiem, że jest jakaś twoja. Cześć, młodaki, cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, Α, συγγνώμη. Φοράω, δεν γίνω βρακάκι. Τι φοράς? Φράκι, ε, τώρα, <φέρω> εγώ αυτοί ο μετά ή με προκαλεί? Δεν γίνω βρακάκι. Αυτή με προκαλεί, αυτή ξεκίνησε πρώτη, λοιπόν. <laughs> ε, ναι, ρε φίλε, κάτω να και προσπάθει να το διαπεράσεις. Έλα, γεια. Yeah. Βιλιά <laughs> στα κολομμέρια, γασίκη, θα τα πούμε, φιλιά, γεια.